Λάικες like στο facebook Imagine897 Κύριε, κύριε Κεριά και λιβάνια, δεν βλέπεις ότι μοιάζομαι Μα σας παρακαλώ κύριε, εγώ απλά θα ήθελα Θα ήθελες, τι θα ήθελες Όλοι θέλουν και στο τέλος και η δουλειά δεν γίνεται Και δεν κατηστηρίσω και στο ροτεβού που έχω Εγώ απλά Ήθελα δύο βγει λεπτά για να Δύο 50 λεπτά. Γι' αυτό μου έστησες καρτέρη προέβλημα ένα αυτό με κουντρομού τελόσκυρωμα. Ξέρεις πόσο πρέπει να δουλέψω εγώ και να βγάλω ένα ευρώ. Έ! Μα εγώ είμαι εδώ, να καμιά γραμμάτα και σοβαρό να Είστε έμπρακτος! Πώ σου θα κάνεις το παγόλιο! Αχ, ήστερα μαστέος. Σαμαράς και ο δόλιος του Μαπανδρέου. Που θα δίνουν και τη ζωή τους. Βρέκανε να τη χώρα. Εγώ τα έλεγα στη ψωριά. Την φυγατέρα μου που ήταν στο Πανεπιστήμιο με το Στουρνάρα. Της έλεγα: Μπάρτον Μόρι. Αυτός αύριο μεθάνο θα κυβερνάει. Τι περιμένει. Άφραχτος κήπος. Σέρμα Λάχανα. Ελλάδα αγκαλιά. Με την ανάπτυξη. St. Paul the persecutor was a crude, and simple man. Jesus hit him with a blinding light, and then his life began. I said, yeah. I said, yeah. the new temptation. He loved women, wine, and song. And all the special pleasures of doing something wrong. I said, yeah. μαζεστηκαν εκει εκεί πέρα δύο-τρει παρέρε να δουν αυτού του του λένε του Rolling Stones. Σατανιστές. Τεράστιοι σατανιστές πάνω απ' όλα. Κυρίε και κύριοι, καλημέρα. Καλώ ήρθατε. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά από τι 8. Στην δεύτερη μερίδα από τι 4 του Μάρκου Τσίουρου Αγιάλ, πρωινού φρικασέ για αυτή την εβδομάδα, 4 ώρα από τι 7 μέχρι τι 11, εδώ στον Ιμάτζιν 897. Στο ραδιόφωνο όπω το φαντάστηκε. Καλή μα Τρίτη. Βγήκε κιόλα και για, για τα καλά ο ήλιο. Με 24 βαθμούς αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, γρασία κοντά στο 60% από ό,τι βλέπω. Η πρόγνωση παραμένει όπως σας την είχα μεταφέρει πριν μια ώρα περίπου. Κυρίως ηλιοφάνεια, ο κύριος, 100% ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες οι οποίες θα ανέβουν κανένα δύο βαθμούς, τρεις πάνω από τους 30. Λοιπόν... Θα μαζέψουμε μερικέ καλημέρε, οι οποίε ίσω έχουν έρθει όση ώρα ήμασταν εκτό μικροφόνων, κάνοντα μία μήνυα ανανέωση, ξεκινώντα από το Twitter. Γεια σου, Γιάννη, από ένα έργο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τι ευχέ. Για το καλή μα τύχη. Μακάρι. Οι γραφέ των πατέρων μα αυτό λένε: Πω η Ελλάδα θα επιβιώσει από όλα αυτά. Βέβαια. Αφού πρώτα μα έχουν πει ότι θα μπουν μιλιούνια εδώ μέσα, Έτσι. θα γίνει χαμό. Αλλά μετά θα αναγεννηθούμε. Του κάνω Να μπράβο. Καλημέρα στον George Ηλεκτρολόγια. Σήμερα λε είναι μεγάλη μέρα. Σαν σήμερα, πριν από 7 χρόνια ακριβώ, έγινα μπαμπά. Σαν σήμερα γεννήθηκε, λέει ο μικρό Άρη, και άλλαξε τη ζωή μου ριζικά και έγινα ο πιο ευτυχισμένο άνθρωπο του κόσμου. Λες, χάζω μπαμπά σε παρένθεση. Βλακό μπαμπά, θα πω εγώ. <laughs> Αλλά βασικά έγινε άνθρωπο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. <laughs> να πει και να στον Άρη που σέκανε άνθρωπο. Αλλη Καλημέρα Ξένια, καλημέρα Αγορίνιας, επιτέλους επιστρέψατε, μου λείψαν οι φωνούλες σας, έλα λίγο. Γεια σου Ξένια, καλώς σε βρήκαμε. Καλημέρα στον Χαράλαμπο, καλημέρα στη Βάσο, στην Άννα, την Τσαούσα, ευχαριστούμε για τα σευχάς, στην Αναστασία, στον ε, Διαμαντί, στον Κωνσταντίνο, στον Τριφτάκο, στον Αχιλέα, στον Μπιλ... Και τα υπόλοιπα από ό,τι θυμάμαι τα έχω μεταφέρει. Εδώ δεν έχουμε κάτι καινούριο. Στάζει πώς κάποια στιγμή τώρα κοντά τους τρόπους του κοινωνίας. Βεβαίως. Ψέματα να πω. Καλημέρα στον Χρήστο. Ο οποίος μας, μας καλημερίζει και εύχεται καλή προεκλογική περίοδο. Oh, Αχ, καημένοι ελληνικές oh, ε, λαέλεοι. Καλή δύναμη σε όλους. Hey, Μίλα σαν να είστε ξανός, ρι φίλοι. But... ελληνικό ελληνικός λαός, δεν είσαι. Για πες τρόπους. Όχι, όχι, σε λίγο λέω θα το Α, θα τους υπενθυμίσουμε. Δεν <σοπάει> θυμήθηκα, ήθελα έτσι, μέσα στην εβδομάδα που μπαίνουμε να μην τα πούμε όλα, okay. από τι εντυπωσει των διακοπών. Mm. Αλλά πρέπει να συνεχθούν μια πολύ ωραία φάση, την οποία επίτηδε επίση δεν στην εγωπή. Mm. Από κοντά, προχθές που συναντηθήκαμε. Λοιπόν, ένα μεσημεράκι λέμε να πάμε σε μια παραλία που λέγεται στενό. Στενό. Στενή αστυπάλαια. Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Έκανες βέβαια πολλά μέτρα μέχρι να βρεις βάθος, αλλά ήταν μόνο ε, που βλέπεις το νερό, ναι. την καθαρότητά του. Λοιπόν, ε, και υπάρχει ένα, δεν μπορεί να πεις beach bar, καντίνα είναι. Ναι. Ουσιαστικά είναι καντίνα. Καλά, πολλοί, ε, πολλοί που έχουν καντίνες, άδεια για καντίνα, έχουν κάνει beach bar, ε, ε, εννοείται. <laughs> Α, <μπράβο. laughs> τα λέμε αυτά λίγο. Λοιπόν, αυτό ήταν καντίνα. Δεν είναι καντίνα, ναι, καντίνα, είναι καντίνα. Μου λένε θα πάμε. Κάνανε ένα πρόλογο, μου λένε θα πάμε σε μια πάρα πολύ ωραία παραλία. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη. Στο μεταξύ παίζουν και αυτέ οι φάσει να βρει Αλμυρίκη. Το Αλμυρίκη είναι το πεύκο ναι. το οποίο φυτρώνει εκεί μπροστά στο ξέρω, ναι. Λοιπόν. Αν δεν έχει, ξέρω κάποια ξαπλώστρα. Ανοίγω παρένθεση, δεν πληρώνουν εξαπλώστρε. Τι κλείνω ναι. την παρένθεση, Υποανάπτυξη. Ναι, Να Λοιπόν, είχε ένα μαγαζί το οποίο πτσάκνει κεφτέδες. Κεφτέδες. Ωραία φίλε. Όχι πολύ ωραία διαμορφωμένο, όλα ξύλινα. Ο κυρίλα, αλλά κυμπάρικα. Ωραία βαλμένα ρε παιδί μου. Κεφτέδες εκείνη την ημέρα επειδή ήταν και προπαραμονή του 15 του κάνουνε ένα κατσίκι, έτσι στην πάλη αμερίζη, το γεμίζουνε μέσα. Ε, πολύ ωραία φάση. Τι θα φάτε, Τέκ κρατάει με ρίζι. Ελάφρω και τώρα και βουτά στην παραλία και βγαίνει σε έξω και του κατσίκι. Πρόσεχε <laughs> αυτά. <laughs> <laughs> <laughs> το οποίο το σερβίρουν είναι με ρίζι και ένα το κατσίκι με μακαρόνι. Ναι. Το οποίο δεν μπορώ να θυμηθώ πώ το λένε τώρα. Ναι. Κρίμα. Κάποιος Αλλά δεν πειράζει. Ε, mm -mm. <laughs> Πού θέλω να καταλήξω, Γιατί εκτό ότι ήταν πολύ ωραία κατάσταση και πολύ εξυπηρετικά από τα παιδιά τρέχανε πάρα πολύ. Ναι. Υπο, υπήρχε πάρα πολύ κέφι και άναβε ο ο χώρος ε, και αρχίσετε την αρχή σε κούλα απλά κουνιές uh -huh. ξεκινάω από το τέλος επίτηδε γιατί όποτε το θυμάμαι γελάω πάρα πολύ yeah. πω πάμε καθόμαστε τώρα αφού έχουμε γίνει το μπάνιο λίγο απομακρυσμένοι κανένα δύο ώρο, και που κάθομαι λέω συντάξει και φταίρες λέω κατσίκια αλλά από κάτω παίζουν κάτι ωραία δεκάμετρα Jazz τζάζ". <laughs> τζάζ όμως <laughs> τζάζ και κατσίκια μπράβο σε κάποια στιγμή μετά από τρεις ώρες που έχει έρθει πολύ φάει ναι. και πολλές τσικουδιές, κάτι ψημέρες, μπαμπρακές mm. από την άνδρο από την άντρο λέω, από την, από την αμοργό, ναι. <laughs> τζεστοφάγκ. <laughs> <laughs> λέω αυτή, ε, φίλοι, είναι, να σας πω λίγο κάτι, ορού, μιλικα, δεν, δεν λίγο. υπήρχε περίπτωση να μη σκεφτώ όπως σε κάποιου άλλου. Ναι. Που λέω, ωραε φίλε, έπρεπε τώρα Να ναι, ναι. καθόμαστε εδώ να κοιταχτούμε στην αρχή, να πούμε τι γίνεται. Τζεστοφαγκ. <laughs> <laughs> Πρόσεξε τζεστοφαγκ και φταίδες. Κελώμενοι oh, <laughs> παράλληλα. Φυσικά. Πω με αυτό είναι αυτό το μεγαλείο. Και μετά μου λέτε εσείς, λάδια, και καβάντζωσε την ξαπρόστρα. Καλά έγινε, ναι. Και... <laughs> <laughs> <τουσ -τουσ -τουσ -τουσ -τουσ -τουσ -τουσ Καλά, εντάξει. <laughs> Τραχανοπλαγίτσες. Ναι, να κάνετε τώρα το, το μυαλό πουρέ αυτή η φάση με τον κεφτέ και την, και την πατάτα, την τηγανητή στην παραλία. Δηλαδή... Να μην μυρίζει τη γανίλα από την καντίνα, αλλά να υπάρχει μια εσάν ελαφριά στον χώρο. Oh. Όχι γενικά, πε ότι είναι παιδί μου σε μια αλφα απόσταση από την ακτή, ξέρω εγώ, η καντίνα η οποία επιμελεί το όλα αυτά. Oh. Και δεν είσαι ξέρω, στη φάση όπου είσαι σε ένα μαγαζί όπου γίνονται όλα αυτά και μυρίζουν και τα ρούχα σου μυρίζει και εσύ, Ξέρετε. Όχι, όχι. Υπάρχει μια εσάν τη γανίλα σα. Σε... Ελαφριά, έτσι, όχι βάρη, πρέπει να πει που μα έχει κολλήσει. Ακριβώ γιατί είναι ανοιχτά. Ναι. Έτσι, ναι, δεν και... σε πιάνει. Ναι. Και βγαίνει εγώ από τον μπάνιο, από την τρίτη βουτιά. Και ξέρω εγώ, έχοντα πει δύο-τρει μπύρε, και πα και παίρνει τώρα σε, σε χαρτί. Δηλαδή παίρνει το χαρτί, το κάνει αυτό που βάζαν παλιά τα σπόρια. Μπράβο, και ναι. το γεμίζει ναι. Χω... και φταίδε. Χόρτι, χιόλο. Νυχτινέ πατατούλε και φτάνει τρία κεφτεδάκια πάνω. Τα φύγουν τα το σουμιά του και φταίει πάνω την πατάτα. Μπράβο, ορίστε. <laughs> <laughs> και να κάνει και εναλλακτική κεφτεδάκια από μπακαλιάρο. Αν ο άλλο δεν θέλει να φάει κρέα, Ντα και καλά, Χεστείτε τώρα στο τάλιρο, Ρο, σα παρακαλώ πολύ. Σα παρακαλώ πολύ. Ωραία, μου σου λέει: Σε παρακαλώ. Λέει: Ήταν έστω μεν, ξέρετε αυτά που τρώγαμε. Δεν ήταν απλά πήγαμε κάπου και φάγαμε τον πρόλογο τώρα. Ήταν ωραία πράγματα φτιαγμένα. Αλλά κοιτάξει, και ξαφνικά μην ε... με ανακλείσει ο άλλο, εντάξει. Αυτά. Ναι, να λέμε τώρα. <Κι> λοιπόν, γεια σου, Βαγγέλα. Η αλήθεια είναι, λε ότι δεν τα ψήφισε ο ούτε στην πρώτη. Ψηφοφορία, αλλά είναι τόσο λε, σπουριασμένο. Σκέψουν να είσαι 40 χρόνια κομματικό τέλεχο, ξέρετε. Επικοκοέλε, ο Μίμης έγραφε του λόγου που, ε, που εκφωνούσε ο Φλωράκη, ο, ο Μίμης. Και όταν ε, ε, απουσίαζε, λέει, σαν απειρωματικό λογο, ε, λογογράφο ήταν ο Λαβαζάνη. πάντως τη φωτό είναι λίγο πόνο. Η αλήθεια είναι πω άμα το βάλει λίγο, αν το γυαλί του ήταν κίτρινο. Είναι ένα φωτό. Ναι. Μπορεί να είναι όντω κίτρινο το γυαλί. Ναι. Θυμίζει λίγο πόνο από Pop Mart. Φυσικά. Έτσι ναι. ναι, ναι με, με, με λίγο περισσότερο μαλλί αν είχε. Ακριβώ. Λίγο πιο, πιο μακρύ. Ναι, προσέξτε λίγο. Εγώ σχολιάζω τη στάση. Γι' αυτό λέω. Αναφέρω συγκεκριμένε ημερομηνίε και σχολιάζω τη στάση η οποία λέει ναι, μεν πρόσεξε λίγο. Ναι, μεν εγώ δεν ψηφίζω. Αλλά παραμένω. Ναι. Και μιλάμε για πράγματα τα οποία μας αφορούν άμεσα ναι. Δεν είναι δηλαδή το θα δούμε η άποψη του όμως Με συγχωρείτε ξέρετε κάτι δεν γίνεται κάθε φορά να γίνεται τόσο αναλυτικά Πρώτον γιατί δεν είμαστε δημοσιογραφικοί εκπομπή Και δεύτερον για να μην χαθεί το ύφο, δεν γουστάρουμε να πλατιάζουμε Στην ερώτηση την οποία έκανε ο Θανάσης Λοιπόν, <laughs> αλλά για μένα είναι υποκρισία αυτό το πράγμα ναι. Δηλαδή, εγώ δεν το ψηφίζω αυτό εδώ, αλλά μένω στην κυβέρνηση για πράγματα τα οποία μα αφορούν άμεσα. Και θεωρώ ότι με δουλεύουν. Όπω με δουλεύανε και οι προηγούμενοι για διαφορετικού λόγου και για διαφορετικέ τάσει. Mm -hmm. Αυτό λέω και για τον ίδιο. Δηλαδή, για μένα, ποιο το στέλνει το Μπέιλ, το Ευάγγελο, το τον ευχαριστήσω κιόλα. Mm -hmm. Για μένα, ο είναι λεπτομέρειε. Εσύ καλά κάνει τη γράφη τη γράφη, φυσικά. Είναι. Αλλά για μένα είναι λεπτομέρειε. Δηλαδή, και έτσι και αλλιώ με κοροϊδεύει εμένα ο συγκεκριμένο. Mm -hmm. Θεωρώ. Mm -hmm. Απλά σε σχέση με άλλου είτε είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι κάποιων άλλων κομμάτων θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερο το πούλυμα τρέλας που υπάρχει. Και καταλήξαμε σε αυτό που είπε ο προηγουμένως τι καλά θα μας ψηφίσουν, θα υπάρχουμε, θα έχουμε να λέμε. Αυτό που Πότε... σας έλεγα χθε σχετικά με το να τσεκάρετε το βιογραφικό διο, ε, του καθενός που θα βγει και θα μας πει να, να κάνουμε πράγματα. Ή να στηρίξουμε κάποιε από τις αποφάσεις του ή το πρόγραμμά του για αυτές τις εκλογές. Αν και νομίζω ότι ένα καλό είναι ότι έχουμε τόσο μεγάλη τριβή με την εκλογική διαδικασία που θες δε θες, ο ανθρώπινος εγκέφαλος αρχίζει μαθαίνει και κωδικοποιεί μερικά πράγματα ή αποκωδικοποιεί αν θέλετε μερικά πράγματα. Είναι ο κύριος Αλαβάνος, το οποίο τώρα συνεργάζονται με τον κύριο Αλαβάνο, έτσι είναι. Αλαβάνο. Ο Λέκος. Ποιος συνεργάζεται. Λαφαζάνης. Μπήκε ο... Νομίζω χέρι-χέρι θα πάνε μαζί με τον κύριο Αλαβάνο. Χθε πρέπει να υπόθηκε αυτό εδώ Ό, επίσημα. Αδειομι... Α, επίσημα δεν, δεν ξέρω αν υπόθηκε, πάντω θυμάμαι πλάνα που είναι μαζί και μιλάει και ο κύριο Αλαβάνο στι κάμερε κτλ. Ο κύριο Αλαβάνο είναι ε, πολιτικό τρίτη ή τέταρτη γενιά. Αν δεν κάνω λάθο, ο Αλέγος Αλαβάνο. Δηλαδή ο πατέρα του βουλευτή, ο παππού του επίση νομίζω βουλευτή. Ξέρω ότι εμπλεκόταν η ναι, οικογένεια, ναι. Ναι, και το είδε και είναι από μια πολύ πλούσια οικογένεια, όπως ε, διά, ε, διάβασα τέλος πάντων. <Τι> και αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί να με πείσει εμένα ότι είναι καλύτερα τώρα να βγω από το ευρώ. Εμένα. Και, και μιλάω για μένα γιατί σας μπορεί να σας πείθει. Και είναι του κιόλας να σας πείθει και δικαιωμά σας να πιστείτε. Έτσι. Αυτό. Γιατί γίνεται η αναφορά τώρα, θα κάνω εγώ τον κακό τώρα. Θα κάνω τρακό. το κακό Απέναντί ανάσχετος, σαν άσχετο, να απ' έξω. Τι σχέση έχει αυτό με το αυτό ότι θέλει να βγούμε από την. Δρα, ε, να. να φύγουμε από το ευρώ και να επανέλθει την δραγμή. Ε, με το ότι υπάρχει μια αρκετά καλή συρμαχία από πίσω οικονομική η οποία προφανώ και δεν είναι εντό Ελλάδα. Ενώ ότι υπάρχουν καταθέσει του εξωτερικό. Ναι. Υποθέτω τώρα εγώ. Το ονειρό είναι... μου παύλα ο... κακό μυαλό εμένα τι μου πάει. Δηλαδή τώρα ξέροντα ένα άνθρωπο ο οποίο είχε ασχοληθεί με τα οικονομικά όπω είχε ασχοληθεί και ο Σταναβάνο. Όχι δεν έρχεσαι κανένα Αυτό λέω. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι θα συμβεί στο νόμισμά μα όταν βγούμε από το ευρώ. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πιστέψω ότι είναι η αυτοθυσία του για το καλό τη χώρα είναι τόσο μεγάλη ώστε τα. Οι 5 δραχμές που έχει εδώ, τα, τα 5 ευρώ που έχει είναι εντός Ελλάδος και ότι θα γίνει 0,5 δραχμές όταν ε, βγεις από το ευρώ και δεν τον ενοχλικαθώ γιατί έτσι θα σωθεί η Ελλάδα, λέω εγώ. Ξέρεις, τι υπονοείται τώρα από αυτό, τι το σου λέω, το λες εσύ, αλλά ναι. τι υπονοείται ακούοντάς το, τι αν σε ακούω εγώ απ έξω. Τι θα έλεγες. Ότι μιλάμε για απόλυτη υποκρισία. Δεν την έχει δει, δεν την από κάποιον. Φυσικά! Φυσικά, όχι. Κατάλαβε, Μπυρκέ ερωτήσει είναι περίεργε. Ναι, κατάλαβε. Λοιπόν, αλλά υπάρχει ένα νόημα, δηλαδή. Εγώ μα άκου τώρα έξω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το κάνουμε πολλέ φορέ. Παρότι εκφραζόμαστε και είναι αυτή η δουλειά, ξέρει, έχει το μυαλό σου ταυτόχρονα κάτι που είναι πάρα πολύ κουραστικό. Σου πληροφορώ κάποιο εκεί έξω, κοροϊδεύεται. Ενίοτε για τη δυσκολία τη δουλειά. Λοιπόν, θέλω να ξέρω πώ νιώθει ο άλλο απ' έξω. Ξέρω όταν ξεστομίζω κάτι και ειδικά όταν έχει να κάνει με αυτό εδώ. Γιατί τώρα είναι σαν να βγαίνουμε εμείς σαν πρωινό φρικασέ ναι. και να λέμε τι ωραία τρελα μα πουλά, αλαμβάνω. Ε, πρώτον, για να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα. Ε, η κουβέντα ξεκίνησε από το ότι από το πόσο πολύ έχουμε πονηρευτεί και το, που φτάνουμε, και, το, και το τι φτάνουμε να σκεφτόμαστε σε συνδυασμό με μερικά γεγονότα. Για να αναφέρω το πολύ πρόσφατο παράδειγμα της κυρίας Βαλαβάνη και του, των συγγενών της ναι. με τα χρήματα τα ναι, που ναι. βγήκαν ξαφνικά από το πουθενά και χωρίς να έχει η ίδια καμία επαφή με τους ίδιους. Έτσι, βγήκανε εκτός τραπεζών για να μην κιντεινεύσουνε. Οπότε, ξέρεις τι γίνεται, τι, τις καλύτερες των διαθέσεων να έχεις και αυτή είναι και η μεγαλύτερη αλητία εντός αγωγικών με το ελληνικό πολιτικό σύστημα τις καλύτερες των διαθέσεων να έχεις, θα, δεν θα καείς, αλλά θα αρπάξεις λίγο γιατί έχουν καεί πολλά ξερά, αυτό είναι το θέμα Εσύ μπορεί να είσαι πολύ χλωρός ρε παιδί μου, να είσαι ο ο... Διάφανος, ο κρυστάλλινος με τις καλύτερες προθέσεις ο έλα δες τα όλα τα έχω όλα δηλωμένα είναι εδώ, εδώ και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ μόνο που μπαίνει στη φάση του ελληνικού πολιτικού συστήματος <Και> εκεί όπα κάτσε σου λέει κάτι κρύβεται από πίσω δεν μπορεί να είναι ο άλλο τόσο καθαρός γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι ξεκίνησε όλη η κουβέντα από το πονήρεμα που έχουμε φάει και κατέληξε εδώ ως ένα απλό παράδειγμα όχι, ο... <Και> ναι, γιατί υπάρχουν πολλά παραδείγματα γιατί επίση δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι όχι μόνο ο κύριο Αλαβάνο αλλά όλοι οι πολιτικοί που είναι τρίτη τρίτη 4η γενιά βουλευτέ αυτή τη στιγμή δεν έχουν το κατηδίκη του στην άκρη. δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Να ξεκαθαρίσουμε mm. ότι δεν μα πειράζει το να έχει το σου στην άκρη. ως κάθε άλλο. Τώρα νομίζουμε ότι θα γινόταν πιο πιστευτός κάποιο όταν κάποια στιγμή έχει τι συγκεκριμένε ιδεολογίε αν τα μοίραζε αυτά εδώ. Ναι. Mm. Τα διέθετε. Δε, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Αυτό νομίζω ότι μιλάμε για επιστημονική φαντασία. Θα, υπήρχα, θα ήταν όμω μια επιβεβαίωση για το θα σκοπό. Ήτανε, θα ήτανε, αλλά ας πριν φτάσει γώ, σε αυτό που είναι το απόλυτο, το πολύ προχωρημένο βέβαια μου, θα μπορούσε κάλλιστα να φτάσει το σημείο του να ε, μπει σε μια διαδικασία του να αποδείξει ότι η γυναίκα του Κέσσαρα που λένε δεν ε, φαίνεται μόνο, είναι και τιμία αυτό. έτσι. Αυτό εδώ. Όλοι έτσι, δεν δε μιλάμε, δεν το προσωποποιούμε για να υπάρξει. Για να δεν μπορούμε να δώσουμε 10 παραδείγματα. Μπράβο, ναι. You're έτσι έχουν γίνει τα πράγματα, τουλάχιστον, γιατί έχουμε ακούσει οκολίγα. Και, και ακούμε καθημερινά οκολίγα πράγματα. Δηλαδή, ε, και έχουμε δύο ανθρώπου οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί πολιτικά τα περασμένα χρόνια να έχει γίνει αυτό το σούσουρο, να έχει περάσει αυτό το σούσουρο και μετά ξαφνικά να γυρνάνε οι ίδιοι πιο ντόρι και πιο έτσι φορτωμένοι και να εκτοξεύουν κι όλα σπυρά εναντίον ε, της διαφθοράς κτλ. Ω ναι! Ε! Ναι, επειδή είχε μια φωτογραφία προηγουμένως, γιατί ναι. έχουμε λίγο χρόνο, ναι. ε, παλιότερα, πολύ πολύ παλιότερα, σε μικρότερη ηλικία, Έβγαινε πάρα πολύ μεγάλη λύσα, περνώντας με τα χρόνια γύρισε σε κομμωδία και θα συνεχίσει να είναι μέχρι να φύγω, όποτε φύγω από αυτόν τον κόσμο, για τον ανδρουλάκη που έλεγες πριν, ναι. διότι ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων, που μπορεί ιδεολογικά, καλά ένα θεμάκι, να ξέρω που είμαι, αλλά ας πω τώρα ότι δεν ανήκω στις παρατάξεις τις οποίες ανδρώθηκε. Να πω ότι όταν έχεις φάει τόσες πολλές φάπες, Φάπες όμως, κυριολεκτικά φάπε. Ναι. Και φάπες είναι ευγενικά που το λέω. Γιατί συγκεκριμένες γενιές και πιο πίσω, ειδικά στη δεκαετία του 60 και του 50, έχουν φάει πάρα πολύ ξύλο κάποιοι άνθρωποι, χωρίς απαραίτητα να έχουν κάτι το τρομοκρατικό μέσα τους, απλώς θέλανε κάτι άλλο διαφορετικό, είχαν μια άλλη διαφορετική ιδεολογία. Mm -hmm. Και τρώγανε απίστευτο ξύλο, παιδιά. Λοιπόν σε αυτήν την κατηγορία είναι πάρα πολύ κοντά ο άνθρωπο τον οποίο όταν βλέπω την πορεία του, λέω προτιμώ να είμαι αυτός που είμαι και να έχω να ακούω μια ζωή παρά να γίνω αυτό και αναφέρω σε ουδέτερο, ακούγεται προσληντικό αλλά λέω, ξέρεις τι γίνεται, να έχεις φάει τόση πολύ φάπα και μετά η, η ματαιοδοξία σου που είναι πολύ ευγενική λέξη να βγαίνει με τέτοιο τρόπο να αλλάζουμε τα κόμματα, να συλλέγουμε δεξιά και αριστερά δεν μιλάω για το συγγραφικό έργο για το οποίο ναι. επίσης αδιαφορώ, άσχετα να έχω διαβάσει Γιατί μάλλον σχετικά Σχετικό είναι το τι έχω διαβάσει Γιατί αν δεν είχα διαβάσει είναι βλακία να βγαίνεις να Για κάτι το οποίο δεν το γνωρίζεις Λέω εγώ τώρα Αλλά από εκεί και πέρα όταν ρίσεις μια τέτοια πορεία Είναι πάρα πολύ κρίμα Δηλαδή να σε δέρνουνε φίλε και πρόσεξε Να σου έχει μείνει και κουσούρι από το ξύλο Ξέρω τι λες, ναι, οκ. Okay. Αλλά άλλη λίγο θα αναγνωρίσω το δικαίωμα κάποιου να βολτάρει από ιδεολογία σε ιδεολογία μέχρι να βρει ακριβώς αυτόν που, που το ταιριάζει. Από ιδεολογία σε ιδεολογία. Γιατί είσαι περίπτωση. Ξεκινώντας, λέω, θα πει και να το δεχτώ να πηγαίνει από κάποιο κόμμα σε ένα άλλο κόμμα, ρε παιδί μου. Εντάξει, από λέω, ιδεολογία σε ιδεολογία. Ε, νομίζω ότι κάθε κόμμα εκφράζει και μια ιδεολογία, έτσι, ναι. Κι ένα λάθος, δεν έχω το δεχτώ. Αστιοκατασκευές, yeah. κομικές καταστάσεις, Θανάσης κοντογιάννη. <laughs> <laughs> Αστιοκατασκευές, <laughs> κομικές <καταστάσεις>, <laughs> τρίξ. <laughs> Στην Τούμπα, στο κέντρο στην Αθήνα και τώρα στο Παρίσι. Ναι, διάγνωση το! Τι λέμε, Την Δημήτρη, ναι, την πασμόντι ήταν. John the Revelator. Καλημέρα, Ειρηνάκη. Γιατί λες, αν δεν συνεργαστεί ο με τα άπειρα κίνητα με την αριστερή πλατφόρμα, ποιο θα το κάνει. σω λε η οικογένεια Βαρδινο. Γιάννη Λάτση ή η Γιάννη. Η Γιάννη, οποία έκανε το άνεμο στα αριστερά, αν θυμάσαι. Ναι, αλλά μπορείτε να τη θα λέμε και θα κλέμε, Λέι, αγωνιστικό Εινάκη. Καλημέρα, καλημέρα στη Σιμώνα Να είσαι καλά Και στο Ταρζανάκι να δώσει φυγιά ε, Λοιπόν, καλημέρα κλεοπάτρα. Καλώ Καλώς ήρθατε, εσείς φύγατε ήρθατε και εμείς εδώ Δεν φύγαμε καθόλου, καλό κουράγιο Τον Ανδρέα στη Μελίνα Τα mm, υπόλοιπα τα έχω πει Έχω, έχω είδηση η οποία κάνει όλα αυτά που λέγαμε λίγο πριν και τις δίθεν πολιτικές αναλύσεις, να είχαμε να λέγαμε να οχριούν μπροστά της. <σορειάζατα, αλλιώς> Ποια οικογένεια μετακομίζει στο Μαϊάμι φίλε. Oh. <σορειάζα> Μεγάλο <σορειάζα> τοπίο μην κατεύεις κάτω. Όχι, όχι, δεν Γιατί νομίζω πάνω. ότι αυτό που έχει, δεν μου πεις ότι είναι... Για πες. Ο πατήτσας <σορειάζα> μικρουσάρα. Αλλά έχουμε. Ξέρε δεν είδα τίποτα. Μύρε Στορκί... τη Χώριστρα. Στορκίζω. Μέρε τη! Ναι, ρε φίλε. Μέρε Ναι, φίλε. Μ' αρέσει το χέρι. Το πιστεύει ότι ναι, ναι, ναι. Δεν, δεν με έπεισε τόσο η Χουσαλά η φωτογραφία που είχες... Έχει, αλλά δεν δε βγαίνει κάτι. Αλλά ξέρε τι γίνεται, βλέπω τη Χώριστρα του και λέω. Χωρίστρα είναι trademark, παιδιά. Είναι ο. Όχι ο Ρίτζ, πώ το λέγανε. Ο Thorne Forever. Ο Thorne, μπάρο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ο πρώτο Thorne. Thorn. Έχει δίκιο. Λοιπόν, βασανιστείτε τη μεγάλη απόφαση να μετακομίσει οικογενειακός στο Μαγιάμι. Φαίνεται πως έχει πάρει γνωστό ζευγάρι τη Showbiz, λέει. Ο Λέων Πατίτσας και η Μαριέτα Χρυσάλα, Χρουσαλά, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Enthetu Secret της εφημερίδας παραπολιτικά, σκέφτονται να αναπτύξουν τις ήδη υπάρχουσε επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στο εξωτερικό για ένα καλύτερο μέλλον δικό τους, αλλά και των παιδιών του Να κάτσε εδώ. Να, να πάρει η Μαργέτα τη μαμά τη να φτιάχνει παντόφλε και κολοκυθοκορφάδε. Άλλωστε, ο Λέων Πατίτσα, λόγω των, των επιχειρήσεων του, λέει, έχει επαφέ με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ενώ η Μαργέτα σκέφτεται να συνεχίσει με, με τη δημιουργία σανδαλιών, ορίστε, ah. CSI σανδάλι <laughs> και καπέλων. Κάτι που ήδη κάνει επιτυχημένα τα τελευταία χρόνια. Oh. Η... η απόφαση αυτή είναι, μάλλον, λέει, οριστική, αφού αναζητούν ήδη τη νέα του κατοικία. Μια, μια καρσονιέρα εκεί, ένα, ένα τεντζερίδικο, ένα τσαρβί. Μάλιστα λέει όπως διαβάζουμε στο δημοσίευμα μεταξύ των κατοικιών που έχουν επισκεφθεί είναι και η βίλα του Πέτζα στο Γιάκοβιτς και τη Αλέκα Καμηλά που έχουν βάλει ήδη Αγγελία Πόλησης στην Miami Herald. Μάλιστα λέει όπως είχε διαβάσει εδώ και παραπέμπεις ένα link δικό τους. Το σπίτι του Σέρβου μπασκετμπολίστα που βρίσκεται στο Sunset Island είχε αγοραστεί το 2012 έναντι 3,7 εκατομμυρίων δολαρίων διαθέτει τέσσερις κρεβατοκάμερες πισίνα και από βάθρα για σκάφη και τώρα απολύτε προς 8,9 εκατομμυρία δολαρία Ναι, μα, μια κρεβατοκάμερα θα την κάνουν με βιοτεχνία Ναι <laughs> Να πράγετε τα σαντάλια Και το πλησταριό παιδικό και τελείως υπόθεση <χω> Διώχνει η Ελλάδα τα παιδιά της Ρε Βόδια να, ρε. Ε, βό... Βόδια Που να πουλήσει εδώ πέρα Βόδια! Να θεμά σας <Το> ε, Λοιπόν Έχουμε φτάσει 8.30 Μαργέτας στο Μαϊάμι Θα ακούσουμε πίερσης Και You'll Be Mine <Το> Θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα Και θα τα πούμε σε λίγο Οβεύοντας προς τις 9 <Το> Μην ξεχνάτε πως είστε πάντα συντονισμένοι στον ημάτζι Στον 8-9-7 Στο ραδιόφωνο όπως το φαντάστηκες Και ακούτε πρωινό σε μέχρι τις 11 bring a blanket for the grass. Cover up your eyes so you don't see. If you let me go, I'm running fast. One, two, three, count one, two, three. We could watch the blackbirds cross the skies. We could count the leaves left on the trees. We could count the teardrops in our Yeah, one, two, three Now you 99, <στολεί> το καλοκαίρι όπως το φαντάστησες <στολεί> Είμαστε εδώ, να θα πάρω μια κάλτσα για να σας δείξω την επίδραση του πρωινού φρικασέα στα λευκά oh. Γεμίζουμε μια λεκάνη oh. με νερό, oh. βάζουμε μέσα oh. την <στολεί> άσπρη κάλτσα oh. που έχει γίνει καφέ από τη βρώμα oh. Oh. Και ρίχνουμε και μία μεζούρα πορυπατικό. Βάζουμε στο ραδιόφωνο πρωινόφρικασέ και τα αφήνουμε να πάνε να γαμιάζει η κάλτσα και τα πορυπατικό. Μετά πηγαίνουμε στι Τιπλανείς και κλέβουμε ένα ζευγάρι λεφτιές κάλτσες. Απλά πράγματα. 29 κατασκευαστές πλυντηρίων αυτοκινήτων συνιστούν πρωινόφρικασέ. Απλά πράγματα. Πρωινόφρικασέ. Το κλευτότερο κλεφτό. For them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, violent, living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire. retirement, I'm too hot. Hallelujah, girl you Hallelujah, girl said. You hallelujah. Girl, said you hallelujah, 'cause uptown funk don't give it to you. 'Cause uptown funk don't give it to you. 'Cause uptown funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Wine. Don't believe me, just whine. Don't believe me, just whine. Hey, hey, hey, oh. Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some liquor in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gonna show up. Smoother than a fresh dry skipping. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot.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 Why? Don't believe me, just why Don't believe me, just why Don't believe me, just why Hey, hey, hey, oh! Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you <laughs> up. Up. Uptown funk you up, Uptown funky you up I said Uptown funk you up, Uptown funky you up Uptown funky you up, Uptown funky you up Come on, dance, jump on it If you suck, and flown it If you freak, dead and own it Don't worry about it, come show me Come on, dance, jump on it If you suck, and flown it a well, that's Saturday night and we in the spot Don't believe it, just watch Why? Don't believe me, just why. Don't believe me, just why. Hey. είστε <είχε> Ήρθε η ώρα από τα ποινήματα που σας στέλνουν Να, να του δώσεις εκείνη την απάντη που με έδωσε σε μένα έξω Αυτό θα κάνω Γιατί αυτά που λέω <είχε> τα, και Το, το, το, το... λέω με <είχε> πολύ καλή διάθεση Ακριβώς ναι. <είχε> Τα λέω γιατί Τα έχω σκεφτεί πριν το ποτέ Δεν είναι ότι τα πετάω Είτε για να το παίξω έξυπνο Είτε για να κάνω τον πονηρό ξέρω Και τον ψαγμένο <είχε> και όλοι είστε πρόβατα, ό, Όπως συνηθίζουν να λένε Τις περισσότερες φορές Αν δεν κάνεις αυτό είσαι τέτοια. Λοιπόν, 39 ή αν θέλετε, 20 λεπτά πριν από τις 9, στην δεύτερη μέρα πρωινούς Φρικασέ. Κάθε μέρα μέχρι και την Παρασκευή αυτή, από τις 7 μέχρι τις 11 θα είμαστε παρεούλα εδώ στο νημάτσινο το 9-7. Mm -hmm. Τώρα δυο όπως το φαντάστηκε. Mm -hmm. Να πάμε σε καλημέρες, σε με, σε με, μερικές καλημέρες ακόμη. Mm -hmm. Ο καλημέρα τον ε, Νίκο Μπαμπαφώτη από Πειραιά. Mm -hmm. Εσύ να σε καλά, ρε, φίλε. Καλημέρα σου, Πέτρο από την Στοκχόλμη και επανέρχεσαι από την Βλέπω. Άντε ωραία λες ο Αλαβάνος μας θέλει εκτός για να έρθει με τις καταθέσεις από το εξωτερικό και να τα αγοράσει όλα τζάμπα. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Οι υπόλοιποι που μας θέλουν εντό πάση θυσία, Πασόχνου, Δού και, και ΣΥΡΙΖΑ πλέον το κάνουν για το καλό μας. Όταν στα έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά... Τι έλεγε, Πέτρο μου? Do you remember the time? Και ο Εβάγγελο επανέρχεται και λέει: Παιδιά, ο Αλαβάνο βγάζει μια τιμιότητα διαχρονική. Νομίζω είναι λάθο να κρίνει μια ε, πολιτική άποψη αναρωτόμενο που έχει κάποιο τα λεφτά του, άλλο αν διαφωνεί με την δραχμή. Εδώ έρχεται αυτό που έλεγα έξω στο νεκτάριο. Γιατί εγώ πριν μιλήσει, ναι. έχει σημασία. Γιατί είναι σαν να μιλάμε όλοι μαζί από κοντά, παιδιά. Ακριβώ. Έτσι. Λοιπόν, και δεν το λέω για να χαϊδέψω, απλά κουβεντιάζοντα έξω και του λέω εσύ τι θα θέλε. Δεν το ρωτήσα έτσι, έτσι ακριβώς, την κουβέντα που είχαμε, λέω, πώς, τι περίμενες να συμβεί. Και του είπα ότι ο επόμενος, ανεξαρτήτως προσώπου και ιδεολογίας και κόμματος και ξέρω εγώ άλλο, που θα έρθει και θα μου μιλήσει για έξοδο από το χι νόμισμα, δεν το πάω στο ευρώ, από το χι νόμισμα για να περάσω σε ένα άλλο, κάτι το οποίο θα προκαλέσει κλειδονισμούς, αν πάσα από ένα πιο δυνατό σε ένα πιο αδύναμο νόμισμα και θα ε, αποτελέσει αιτία για να χαθούν έσοδα, δουλειές να μειωθεί το, η αγοραστική αξία των χρημάτων μου και των δικών μου και των δικών σου για να με πείσει θέλω να έρθει λέγοντας, έρχοντας ένα πάκο χαρτιά μπροστά του και να μου πει αυτές είναι οι, οι καταθέσεις μου είναι εδώ στην Ελλάδα. Αυτή είναι η τίτλη ιδιοκτησίας μου Είναι εδώ στην Ελλάδα Αυτές είναι οι μετοχές που έχω Είναι εδώ στην Ελλάδα Τα διακινδυνεύω όλα αυτά Γιατί πιστεύω πως θέλω να γυρίσω Πως θα είναι καλύτερα το να γυρίσω Στο αυτό Αν το κάνει ένας αυτό Και μου τα φέρει σε χαρτιά μπροστά μου Θα πω ναι ρε μεγάλη Μαζί σου Μπορεί και να μην είμαι μαζί σου Αλλά δεν θα τις προθέσεις σου Τουλάχιστον την τιμιότητα. Αυτό. Κατάλαβε. Αυτό λέω. Όπως σε μένα με έχουν υποχρεώσει μετά από τα capital controls και τα λοιπά να μην κουνήσω ούτε σεντ εκτός Ελλάδος γιατί μας έχουν υποχρεώσει να, να μην μπορείς να μεταφέρεις κεφάλαια εκτός Ελλάδος. Ακριβώς. Έτσι. Από 500 ευρώ μέχρι 500.000 χιλιάρικα ευρώ. Έτσι πρέπει να μου αποδείξουν κι αυτοί ότι τα έχουν όλα μέσα εδώ. Όλοι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και μου τα λένε αυτά, και όποτε μου τα λένε αυτά, και, και από όπου, αν είναι, και το λέω συνέχεια και θα σα κουράσω λέγοντά το γιατί οι παρεξηγήσει πέφτουν βροχή λέγοντά μου ότι ξέρει, Μεγάλε, εγώ διακινδυνεύω πιο πολλά από σένα. Αυτή τη στιγμή γιατί έχω πέντε φράγκα παραπάνω από σένα, έχω πέντε περισσότερα από σένα, έχω πόσε ματοχέ, ξέρω εγώ τέλο πάντων, είναι, είναι όλα κεφάλαια αυτά. Εντάξει, αλλά πιστεύω σε αυτό που σου λέω και θέλω να γυρίσω πίσω εκεί. Και θα πω Μπράβο στο μάγκα. Γιατί από λόγια και από αέρα κοπανιστό ειδικότερα όταν πρόκειται για ιδεολογίες και τι θα είναι καλύτερα και πώς θα είναι καλύτερα χόρτασα. Και ειδικότερα σε καταστάσεις σε, σε, οι οποίες δεν έχουν επιστροφή. Ξέρεις δεν είναι θα πάω δέκα μέρες στην πάρκα και άμα δεν μ' αρέσει να φύγω είναι έφυγα είναι πήγα δεν θα σου πούνε α ναι εντάξει παιδιά ξανα, ξαναγυρίστε πίσω <Το> δεν υπάρχει τους να σου το πούν αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο το να λες λόγια του αέρα δώσε μου δεδομένα να δω τι διακινδυνεύεις και εσύ μαζί μου και θα σου πω, μπράβο ρε μάγκα τουλάχιστον αυτά που λες βλέπω ότι τα, τα βασίζεις και τα πιστεύεις Απείτε υπή... μου έναν που το έχει κάνει με και εγώ μαζί σα. Αν υπήρχε ένα κοροϊδιλίκι και η απόλυτη σακλαμάρα από την αρχή ύπαρξη αυτή τη εκπομπή στο παρελθόν, τώρα για του λόγου του οποίου περιέγραψε ο θανάσης, γίνεται επί 100 παιδιά. Και δεν έχει να κάνει με ιδεολογίε αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει να κάνει με όλου αυτού εδώ. Με όλου, αν όχι με όλου, με του περισσότερου. Έχουν προλάβει καταστάσει. Πολύ πιο πριν ή λίγο πριν συμβούει το, το μεγάλο κακό. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Ναι. Ε, λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι το δούλευμα έχει επιβεβαιωθεί πάρα πολλές φορές. Με, με, με βούλα, ρε παιδί, με σφραγίδα. Mm -hmm. Έστω και αν δεν τη βλέπουμε, την έχουν βάλει. Δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθούμε σοβαρά. Θα την ακούνε συνέχεια και τουλάχιστον κατά το δικό μας τρόπο έτσι, γιατί είπαμε ξανά ότι δεν είμαστε δημοσιογραφικοί εκπομπη τώρα Ακριβώς. Να, να αρχίσουμε να σχολιάζουμε, μάλλον να, να, να, να, να κριτικάρουμε πράγματα κατά αυτόν τον τρόπο. Και οπότε για να... οπότε α, ναι, ναι, η απάντηση ναι. τελείωσε τελείω. Και για να το κλείσω και όλα Σε ξανά στο, στο Βαγγέλη Ο οποίος ε, μίλησε για την ε, Διαχρονική τιμιότητα ε, δεν, α, δεν αφησβήτησα την ε, τιμιότητα κανενός <Τι> Εντάξει Είπα απλά το πόσο που Πλέον έχουν κάνει οι κατασταση Και αυτά που βλέπω και αυτά που διαβάζω Και αυτά που γίνονται και αποδεικνύονται <Τι> Εντάξει Έλεος Τώρα θα μου πεις γιατί, μα, μα όλοι στο ίδιο τσουβάλι, δυστυχώς ναι. Εμένα σαν φορολογούμενο ή τέλος πάντων το κράτος εμένα σαν φορολογούμενο δεν με βάζει στο ίδιο τσουβάλι με τον άλφα επιχειρηματή ο οποίος βγάζει 50 εκατομμύρια το χρόνο. Δεν πληρώνω εγώ ιδιωτεύε με αυτόν, ε? Έχει γίνει καμία, πώς το λένε, καμία μ, ρύθμιση που να... Που να Πληρώνεις ασφαι... την ασφάλειά σου αναλογικά με το τέτοιο, με το ε... εισόδημά σου <ΣΣ1> όχι από ό,τι γνωρίζω, άρα και εγώ μπαίνω στο, στο ίδιο τσουβάλι και γι' αυτό ποιος φταίει φταίει αυτός ο οποίος δική, ο οποίος δεν έχει καταφέρει ποτέ να... Ε... Πλη... να πιάσει αυτόν ο οποίος φορδιαφεύγει, ποτέ όμως και συνεχίζει να μην τον ακουμπάει <σοβή> τώρα μην κοιτάτε για με τι μεμονωμένε περιπτώσει που βγαίνουν και μία, δύο και τρει και πιάστηκε αυτό με τόσα χρέη δε. Ναι. Ακούμε μόνο το, το ότι πιάστηκε. Το τι λεφτά έχουν δώσει πίσω δεν τα έχουν δεν τα έχουμε ακούσει ποτέ. Αν έχουν δώσει λεφτά πίσω. <σοβή> Εντάξει. Όλοι αυτοί εμένα με έχουν μονίμω ω θεωρητικά ένοχο ύποπτο, ε, ύποπτο φοροδιαφυγή και με έχουν μονίμω με. κοιτάνε με μισό μάτι γιατί σου κλέβει εσύ από κλέβεις, τώρα. Από Δεν γίνεται να με και παρόλα αυτά, επειδή δεν μπορούν να αγγίξουν την πόρη διαφυγή στους μεγάλους, αναγκάζομαι εγώ και εσύ, ο οποίο μπορεί να βγάζει πολύ λιγότερα χρήματα από έναν άλλον, ο οποίο είναι μεγάλο επιχειρηματίας, να πληρώνεις αναγκαστικά τα ίδια, γιατί σου λέει, ε, ξέρεις, θα το πάμε με τις κλίμακε γιατί εσείς βγάζετε λεφτά. Ε, δεν είναι ωραία λογική. Λοιπόν, καλημέρα σου ξενοφόντα, θέλω λες να σχολιάσω πάρα πολλά από αυτά που λέτε από το πρωί αλλά άμα ξεκινήσω δεν θα μου φτάσουν ούτε δέκα σελίδες οπότε μόνο την καλημέρα μου ξενοφόν. Παρεπιπιπτόντως λες το talk to email τη MLS. Σπέρνη θα πω, θα πω αυτό που γράφει. Χαίρομαι ρε φίλε. Να είσαι καλά. Τώρα μπορώ να σας πω τους τρόπους επικοινωνία. Για δώσ' Πέρασε λίγο η ώρα. Στο Νέα Ποιονονιά μαζί μας στο 23 14 59 897 like, Imagine στο facebook Για τις καλημέρες σας στη σχόλια που θέλετε να κάνετε Imagine παπάκι imagine897.gr για τα mail σας Για τα μηνύματά σας 897 γράφετε Όπως κάνετε από παλιά Αφήνετε κενό το μήνυμά σα, Αλλά το μήνυμα εδώ και τρει μήνες και κάτι Αποστέλετε στο 54 Έτσι Λοιπόν, Twitter πρωινόφρικασέ. Μία λέξη το πρωινόφρικασέ, μόνο στα λατινικά. Να το θυμάστε αυτό εδώ. Και στο Facebook μου ό,τι η γλώσσα θέλετε. Ε. Λέ, λέμε, λέμε τώρα. Λέμε ό,τι τώρα. γλώσσα θέλετε. Ε, λοιπόν. θα από καλέ. Καλημέρα ακόμη. Το Σωτήρι, άσχετο λες με, με αυτά που συζητάτε, αλλά μουσικά ανήκω εντός εισαγωγικών στον πιο σκληρό ήχο, στα τέτοια σας, αλλά δεν θέλω λέει να πω μόνο αυτό. Αλλά αυτός ο Μπρούνο μαρ τι καλλιτεχνάρα ρε παιδί μου, και αυτό το Uptown Funk, λες, που πρώτη ακούσαμε στον Imagine, το ραδιόφωνο, όμως το φαντάστηκα, γλίψιμο ακραίο είναι αυτό, υπέροχο, καλημέρα, καλημέρα τέχνη. Να ο Μπρούνο Μάρς, ναι. μεγάλο κεφάλαιο. Το που λες για το ότι ανήκεις στο πιο σκληρό ήχο, και εγώ και ο Νεκτάριος ανήκουμε, ανήκουμε, αγαπάμε τον σκληρό ήχο τέλος πάντων και έχουμε μεγαλώσει με σκληρό ήχο, αλλά είδες και εσύ και, και βλέπεις και εσύ πόσο χρήσιμο είναι το να έχεις ανοίξει τους μουσικούς σου ορίζοντες για να ακούς κι άλλα πράγματα. Έτσι εκτιμάς κιόλας και το σκληρό ήχο. Περισσότερο θα πω. Καλημέρα σου Ιωάννα. Καλημέρα στον Ιορδάνη, καλημέρα στη Σάσα, στην Νικολέτα επίσης. Ο Παναγιώτης το φέρει βαρέω όσον αφορά το, το θέμα με τον ε, Λέοντα Πατίτσα και τη, την ε, Μαγέντα Κουσαλά. Πείτε μου πως είναι ψέμα, πείτε μου πως η Πρωταπριλιά έγινε κινητή τη γιορτή, πείτε μου πως θα με σκουδίξουν και θα ξυπνήσω. Χάσαμε τέτοιο ζευγάρι ναι, ναι. Όλα τα αντέξαμε Τρία μνημόνια, μειώσει μισθών, ανεργία, κοινωνικό χάος Αλλά αυτό πάει πολύ <laughs> Σας παρακαλώ, πείτε μου κάποιος Ποιος θα το πει στο θορυκτό αβέροφ <laughs> <laughs> Του οποίου τρίζουν λαμαρίνες Από τότε που βγήκε αυτή η ίδιση φίλε μου <laughs> στην Αναστασία Η οποία μας καλημερίζει από τα εξωτικά κτέλ <laughs> Έλα λίγο Λοιπόν <laughs> ε, bon, αυτά τα είπα Τα είπα Ωραία wow. Καλημέρα στον κύριο Τσουτσέκη, έτσι που γράφει στο, στο Twitter Καλημέρα παλικάρια, καλή σεζόν να μας κρατάτε συντροφιά και φέτος στις πρωινέ βαρετές διαλέξεις που <laughs> δεν ανοίγει το μάτι <laughs> Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, <laughs> κύριε Τσουτσέκη <laughs> Ας συνεχίσουμε με άλλες ενδιαφέρουσες συντήσεις <laughs> Ενδιαφέρον συντήσεις, διαβάζω συνέχεια τα σχόλια Γίνεται δηλαδή που γίνεται η δουλειά στο σπίτι παρακολουθώντας, είμαστε τώρα και online συνέχεια εδώ μέσα, πράγματα τα οποία είναι ανούσια, είναι πραγματικά ανούσια. Ε. Έχει, να σε, έχει να κάνει με, με, με προσωπικές σύντριε, mm -hmm. το τι λέει ο ένας για τον άλλον. Αυτή είναι και η φτώχεια, αν θέλετε, των, ε, της πολιτικής ζωής και κατεπέκτασης των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ασχολούνται με πράγματα τα οποία είναι πραγματικά ανούσια. Δηλαδή, ε, αυτό το θέμα, λέγω ένα παράδειγμα τώρα από τα 3-4, γιατί τα ζουμιά είναι τόσα, ξέρετε. 4-5 το πόλι δεν είναι παραπάνω. Θα τα λέω τα ζουμιά, σύμφωνα με τη σαχλαμάρα την οποία θεωρώ εγώ ότι είναι, γιατί σε σαχλαμάρε. <laughs> το να ασχολούμαι δηλαδή με πράγματα τα οποία τα ω θεσμικά. Και λέω ότι για ένα από αυτά, εδώ α πούμε, είναι τη ζωή του Κωνσταντοπούλου. Α mm -hmm. πούμε, γιατί τελικά, επειδή δεν θα πάρει τα κλικαρίσματα που θέλει διαδικτυακά ή δεν θα έχει τη τηλεθέαση που θέλει. Την ώρα που έχει το δελτίο, θα παρακολουθήσουμε πράγματα τα οποία είναι άσχετα. Γι' αυτό και δεν ήταν καμία υπερβολή, μάλλον μία. Πολλέ υπερβολέ που έχουμε χρησιμοποιήσει για διάφορου πολιτικού και ειδικά του τελευταίου μήνε, α πούμε, παίρνοντα πρώτο παράδειγμα του βαρουφάκια, α πούμε, που μπορεί να βάλετε μικροκάμερε ή να, να φροντίσετε να συμβεί ένα είδου ατύχημα, α πούμε, για να δούμε αν βάφει τα νύχια στα πόδια του. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Κουτσομπολίστικου τύπου τα οποία εμεί τα μετατρέπουμε σε πολιτικά, βέβαια, γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Δηλαδή η κατάσταση εκτό ότι είναι εκνευριστική πολιτικά είναι και ανούσια. Οπότε τώρα δεν μπορώ να κάθομαι επίση να ασχολούμαι γι' αυτό και δεν τα ακούτε εδώ πέρα. Αυτά εδώ mm. έτσι την κόντρα τη Κωνσταντοπούλου που έχει με την Προεδρία τη Δημοκρατία. Υπάρχει κάποιο με τον οποίο να μην έχει κόντρα η ζωή, <laughs> Υπάρχει και αυτό εδώ. οπότε λες μετά εντάξει, α γίνουν και οι εκλογέ, τελειώνουμε και μετά βλέπουμε ναι. αν θα υπάρξει, αν θα υποθεί κάτι σοβαρό. Ναι. Εντάξει. Κάτι εντάξει. Για το οποίο, δεν ξέρω αν είναι για το μεγαλύτερο μέρος, πάντως το φρόντισε και η ίδια αυτό το πράγμα. Εντάξει, από την άλλη έχουμε καταλάβει ότι τρέφεται όλο αυτό το, το θέμα το οποίο λέγεται Πρόεδρος της Βουλής, Προεδρίας της Βουλής, Ζωρή Κωνσταντοπούλου και οι συναυτοί. Πρέπει να πω ότι γίνονται φιλότιμες προσπάθειες από την ε, κρατική μας τη δημόσια τηλεόραση Τώρα δεν ξέρω αν το καλαπομύ του αποκλέται έχει πέσει γραμμή μέσα. Γίνονται πολύ αυτηρέ ερωτήσει, μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη αντίστοιχη. Πώ Προς Προς του παρακολουθού του πολιτικού του οποίου είναι καλεσμένου. Φιλερ δεν το θα το πιστεύει. Δεν και... κοροϊδεύει. Καθόλου. Δεν κοροϊδεύει. Καθόλου. Όχι, γίνονται πάρα πολύ πιαστικέ ερωτήσει, δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Καλά παλιότερα για να γίνει αυτό εδώ άσκω. Ψυλάτια, δεν ξέρω τι θα κάνει, δεν πετάλεμε τώρα πρωινάκια. Λοιπόν, αλλά πολύ σκληρό ερωτημα. Αφού ζοντάψε και ο αλλογόργο, παιδιά. Να συνεπαρουσιαστεί τη κεντρικού δελτίου ειδήσεων, Αλαφό Γιώργο. Ναι, σοβαρός. Σοβαρός ναι, ναι. Σοβαρό, εντάξει. Με γουρό. Τι είπε. Με, ε, ο οποίο πέρα από τη στριφνότητα, λοιπόν, υπήρχε ένα ύφο το οποίο έλεγε Πόπο, τώρα γιατί ήρθα εδώ να το παρουσιάσω εγώ αυτό το πράγμα. Τον παρακολούθησα πρώτη φορά εχθέ και ήταν πάρα πολύ ζωντανό. Ανοίγω μια παρένθεση λέγοντα ότι αν έχει συμβεί κάτι στη ζωή του, που συμβαίνει σε πάρα πολλού ανθρώπου, ε, δεν θα υπάρξει διαφορά. Μάλλον δεν θα καθίσω να σκεφτώ αν υπάρχει διαφορά. Διότι παλιότερα που είχαμε κάνει σχόλιο για έναν αθλητικό. Ναι. Το θυμάσαι που μα είχαν πει ότι υπάρχουν προσωπικά προβλήματα. Όταν υπάρχουν προσωπικά προβλήματα και μιλάμε για τη δημόσια τηλεόραση ή γενικότερα για τα κανάλια, τα οποία έχουν πληθώρα δημοσιογράφων, μπορούν να παρουσιάζουν τι εκπομπέ βάσει κάποιον άλλον. Ναι, δεν λέμε ότι διώχνει κάποιον. Εδώ, ναι. που, εδώ που είμαστε εμεί, αυτό που είμαστε, έτσι και με τη σχέση την οποία έχουμε πέρα από την επαγγελματική και συστηματική, ναι. άμα εγώ τη βγάλω την κατάθλιψη. Ναι. και αρχίζω και συμπεριφέρομαι από κάπως μέχρι εντελώς βαρετά ε θα μου την πει κάποια στιγμή ρε παιδιά αυτός που έχω απέναντί μου και άμα μου την πει κάποια στιγμή πρέπει να λείψω από εδώ ναι. Δεν έχει, θα είναι μία μέρα θα είναι δύο, θα είναι ένα μήνα, θα είναι για πάντα γιατί συμβαίνουν και αυτά εδώ πρέπει να γίνεται πολύ περισσότερο στου ανθρώπους οι οποίοι παρουσιάζουν ο Αλαφογιώργος ειδικά έλεγα κάποια στιγμή βρεά αγόρη μου καλό τι στο διάλογο γίνεται κάτι διάρκεια της Δε, μέρας δεν έχω παρακολουθήσει ποτέ για να. Για να Αφού εγώμψα, δεν είσαι μαζόχαστο ναι, όπως είμαι ναι, εγώ. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, εμένα. κεντρικό δελτίο ειδήσουν το, το, το βραδινό. Ναι. Λοιπόν, ρε οι άνθρωποι, ξέρει να σου πω λίγο κάτι. Αυτός έπαιρνε τι συνεντεύξει στο Μεϊμαράκι, στο Τζίπρα. Είναι ένας από τους δύο. Ο ένας είναι αυτός που έκανε. Ε, που ήταν πολεμικό ανταποκριτή, ρε. Κόλλησε με το όνομά του. Ο άλλο είναι ο ναι. Τέσπαν, θα τον, τον ψάξω μετά. Όπω εγώ δεν έχω διαβάσει άρθρο του, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι κάνει από πένα ο άνθρωπο γιατί μπορεί να είναι πολύ αξιόλογο. Mm -hmm. Αλλά χθε έπαθα πλάκα, δηλαδή να τον κοιτάω και να λέω. Του δώσανε κάτι. Ναι. Mm -hmm. Ή ξέρω εγώ, περίμενε κανένα διαζύγιο, το πήρε. Έληξε κάποιο θέμα υγεία ενό κοντινού προσώπου. Ήταν δηλαδή, σοβαρά πράγματα, βέβαια, δηλαδή, νεκτάρια αυτά που λε. Ναι, αλλά ό,τι και να είναι, ήταν κάτι το θετικό. Mm -hmm. Τον έβγα πα συνέχεια και λέω, παιδιά. Ε, θέλει κάποια στιγμή τελειώνοντας το Δελτίο Να πει καληνύχτα σας Και άντε στο διάολο Το πιστεύω <laughs> Το πιστεύω, τι θέλω να το πει Για να μην πλησιάζουμε αυτά τα λαϊκίστικα του αρεσίζει τον πληρώνουμε Να σε λίγο καλύτερος Εμείς δεν θέλουμε ούτε ο Κοντογιάννης Δεν θέλουμε υποκρισία Απλά θέλουμε λίγο αυτό το του κάτι παραπάνω έτσι. Μήπω δεν το βοηθάει η φυσιογνωμία του, φίλε, και νομίζω ότι είναι έτσι. Ο Άλαφο Όχι, φίλε. Όχι, μου έχουν πει κι άλλοι. Ο Νίκο που τα λέγαμε προχθέ. Το κοιτάει στι αρχέ τη εβδομάδα, κάπου κάτι κάναμε στο σπίτι. Γουτάει, λε: Ρεζί, τι να θε εδώ, Δεν είπαμε να βγαίνει από τον. Πώ το λέγανε στο Σταρ, με τα γαλλιά. Σταρ. Που ήταν στον αντέρα παλιά, μετά φύγε στο Σταρ. Στο τέλο έλεγε λεωά. Άμα ναι, ναι. Ε, κόλλημα τώρα. Τον οποίο τον βγάλαμε, έτσι. Ναι. Τον έχουν αποθήσει. Δεν είπαμε αυτό. Εντάξει. Τώρα που το θυμάμαι, φράσει του και δεν θυμάμαι τώρα ώρα. Εθάριστε ή δυσάρεστε σε αυτέ τι ειδήσει στο Σταρ, η ώρα είναι 2 παρα 10. Αντί για μα πείτε λίγο, θα μα πείτε εσεί ποιο είναι αυτό, Στρατάκη, πώ λέγα, μου θυμίζει τώρα στρατάκη, Σταθάκη, κάτι τέτοιο. Ό,τι και να έχουν πάντω αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν το κόβουν όπω ο πάνω σου καμένο από ό,τι βλέπω εδώ, πάνω που λέτε. Μετά από το φασουαυγό. Πάρα σου στη φωτογραφία που έχει τώρα. Ναι. Δεν, και με, με αυτά που φοράει με το σουλούπ που έχει. Αν να κρατήσεις μόνο έτσι τη φωτογραφία χωρίς να δεις την το υπόλοιπο Ναι. Και αλλάξεις χρώμα στο σκάφος, δεν σου δημίζει κομπίνα. Θα <laughs> <laughs> ριζοαλονιστική. Εύκολα. Mm -hmm. Λοιπόν, μετά από την επεισοδιακή του λέει επίσκεψη στην ΚΟ, Όπου αγανακτισμένοι κάτοικοι του επιτέθηκαν με, με αυγά, ο Υπουργό Άμυνα απέδρασε για μια βόλτα στη θάλασσα οδηγώντα ο, ο ίδιο μικρό ανοιχτό σκάφο. <Συσύν> Ήταν το πρώτο πράγμα που είχε στο μυαλό του επιστρέφοντα όπω εκμεστηριεύτηκε σε στενούς του συνεργάτε μετά από την τραυματική εμπειρία που έζησε στο τρίτο μεγαλύτερο νησί τη το Δεκανήσου, όπου δέχτηκε ακόμα λέει, και αυγά από αγανακτισμένου κατοίκου. <Συσύν> το απόγευμα τη Κυριακή λοιπόν εθεάχθη στο τιμόν ενό μικρού ανοιχτού πλεούμενου Grady White Freedom. 375, προφανώ το, το πλαιόμενο λέγεται έτσι, είναι το, το, το του. μοντέλο του. Το μοντέλο του είναι <σχερ> γιατί η ονομασία του είναι Jalestoo. Jalestoo. Τι είναι ο... Jalestoo. Jalestoo. Θέλετε βρε ένα όνομα, βρε. Μπράβο, βραγιά Μαρίνα, μωρέ. καθώς αυτό έπαινε στη Μαρίνα της βουλιαγμένης για να δέσει... Εμείς πρέπει να κάνουμε αυτά, καλύσουμε καναλάκιο, <laughs> δίπλα <laughs> να βγάλω κανασκάφους και να γράψω μπροστά βρασίδας. <laughs> <laughs> δίπλα, λέει στον Υπουργό, ο φίλος του αλλά και δημοσιογράφος ε, Τάσος Μπούρας και ένα ακόμη άτομο το οποίο ήταν πιθανόν ο ο οποίος τον συνοδεύει σε κάθε του βήμα για λόγους ασφαλεία. Που <laughs> <laughs> πέρα εκεί γουλιάξει το. Σκαφίδιο Από νωρίς λέει το πρωί Η παρέα είχε οργώσει τις θάλασσες για να καταλήξει Σε παραλιακό ταβερνάκι του Αργοσαρονικού Για τις απαραίτητες ανάσες Εκεί μεταξύ εκλεκτών θαλασσινών Μεζέδων και καλαρή συζήτηση. Ο υπουργός έδωσε το ok στους στου συνεργάτες του Για να αναρτήσουν το μεσημέρι της Κυριακής την δήλωσή του για τις πολιτικές εξελίξεις Προφανώ την δήλωση δεν τη βγάζει ο ίδιος, όπως συμβαίνει συνήθως και την ώρα μας σάι μαράκια μάλλον σύμφωνα με τον περιεχόμενο της το κόμμα των ανεξάρτητων Ελλήνων εγκυάται την ε, σταθερότητα και στη νέα κυβέρνηση με αδιαπραγμάτευτες κόκκινες γραμμές στα εθνικά θέματα στη θρησκεία την εθνική μας κυριαρχία και την αξιοπρέπεια της χώρας μα. όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται Έλληνα. και πιάσε ένα ακόμα χωρί να γίνουν εκλογές και μετά δίαιτα mm -hmm. Λοιπόν, τέντε την τάρμη Wishing well mm -hmm. Μικρό γυάλι μας 9 Και αμέσως μετά εδώ και την τρίτη mm -hmm. Και πρώτη λευταια μέρη θα